Ciao, ciao, ciao, matina, zelito, trovato, Νομίζω ότι είναι δύο πράγματα Το πρώτο είναι ότι έχω μια αντίληψη για την πολιτική συνολικά η οποία ουσιαστικά υπηρετεί την κοινωνία και το, τον κοινωνικό σκοπό και τον εθνικό στόχο κάθε φορά και δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου Μπράβο. Ο πάρτιτζάνο, πορτά Μόνο το προστινό μέρος της σκέψης μου έχω είμαι απολύτα αφοσιωμένος σε αυτό το οποίο μπάζουν να κάνω με να δεν το να κάνω και δεύτερον προσπαθώ να βρίσκω πολύ καλούς συνεργάτες ναι. να τους συστρατεύω στη δική μου προσπάθεια να είμαι αξιοκράτης. και να παλέψουμε όλοι μαζί να φέρουμε κάθε φορά να φέρουμε κάθε φορά την αστυνομία και την ε, θέση τη στην κοινωνία εκεί που πρέπει. Μπράβο. Να φέρουμε κάθε φορά την αστυνομία και την ε, θέση τη στην κοινωνία εκεί που πρέπει. Βεβαίω είναι πολύ γνωστή η φωνή αυτή, είναι του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, υπουργό Προστασία του Πολίτη, Δημοσία Τάξης, Αστυνομία όπω θέλετε, έδωσε συνέντευξη τον Γιώργο Κουβαράκη και είπε αυτά: Ότι, μεταξύ άλλων, στον μπροστινό μέρο του μυαλού, έχει το να φέρει την αστυνομία εκεί που πρέπει. Σήμερα το πρωί, άγρια χαράματα, η αστυνομία βρέθηκε εκεί που πρέπει, πήγε στο σπίτι τη Ιωάννα Κολοβού, στου ζωγράφου, πάσαν πάλι πόρτε, με τι παντόφλε μπήκαν μέσα, όχι αστυνομικοί, οι άνθρωποι κοιμόντουσαν. Τους πήραν έξω, τους πήγανε και στο τμήμα, συλλάβαν και την Ιωάννα Κολοβού για 15.000 ευρώ χρέος. Και την Ιωάννα Κολοβού και το γιο της. Πήγαν οι αλληλέγγυοι πάλι απ' έξω, το πάμε, βουλευτές, πήγανε να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί. Και για άλλη μια φορά η αστυνομία, όπως εδώ ο κύριος Ιωσοχοήτης μα είπε, επειδή το έχει στο μπροστινό μέρος του μυαλού του, λειτουργήσε όπως θα ακούσουμε. Nelio Sergio Hidrovacadia lazafasi y pali Federico Rossi y ahí viene Caída Pardo por la dos el ya no yo de merezco esta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 Να νιώσει τουλάχιστον και η συγκεκριμένη συμπολίτησά μα, ότι έχει κάποιους γύρω τη, ενώ την μάζευαν μέσα στο αστυνομικό τμήμα με τη βία οι αστυνομικέ δυνάμει. Ήταν δύο δημιουργίε. Νομίζω στη Χαλκιδική την προ προηγούμενη εβδομάδα ήταν τρει δημιουργίε, γιατί εκεί ήταν ανάπηρο. Ήταν σε καροτσάκι αναπηρικό, πάλι ένα ηλικιωμένο που τον πέταξαν έξω. Οπότε σύμφωνα με την ταρίφα του Χρυσογοίδη, στον μπροστινό πάντα μέρο του μυαλού, είναι τρει δημιουργίε για τον ανάπηρο. Δύο για τη συνταξιούχο μαζί με το παιδί της για να πάρουν το περίφημο σπίτι. Βλέπετε και ξέρετε όλοι ότι η Ιωάννα Κολοβού χρωστά 15.000 ευρώ και όχι 400 εκατομμύρια όπως η Νέα Δημοκρατία διάλεξε να μην είναι Νέα Δημοκρατία, να μην είναι η Νέα Δημοκρατία να μην είναι τα λαμό για όλα αυτά που διαχειρίζονται επί σειρά των, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας και είναι μια απλή που δεν τα συνταξιούχος Και έχει αυτό το χρέο και πρέπει να πεταχτεί έξω. Και επειδή πολύ άργησε όλο αυτό με του αλληλέγγυου, σήμερα τη μάζεψαν, την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα. Το απόγευμα έχει και συγκέντρωση. Εκεί θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Συνδικάτου Αθήνα, Παναγω... Παναγιώτη Γάκια. Είμαστε εδώ όπως έχουμε υποσχεθεί και όπω είναι καθήκον μας άλλη μια φορά για να περασπιστούμε τα σπίτια του λαού. Εμεί, ο λαό, οι εργαζόμενοι. Καταγγέλνουμε τουλάχιστον τον τρόπο, και τον τρόπο που, που απήγαγαν στην ουσία σήμερα το πρωί. Από το σπίτι τη στην Ιωάννα Κολοβού Καταγγέλνουμε επίσης την αστυνομία Γιατί κατηγορεί την Ιωάννα Κολοβού Και θέλουμε αυτές οι κατηγορίες Να αποσυρθούν άμεσα Εμείς θα καλούμε σε συγκέντρωση το συνδικά του οικοδόμου του Τους φορείς, τις του τους εργαζόμενους Όλα τα σωματεία Το απόγευμα στο σπίτι της Στις 6.30 ώρα Εμείς λέμε ότι κάτω τα χέρια από τη λαϊκή κατοικία κάτω τα χέρια από την πρώτη κατοικία αυτή τη στιγμή απαιτούμε άμεσα να απελευθερωθεί η Ιωάννα και ο γιος της ο Αντώνης που βρίσκονται μέσα του από το πρωί με βίαιοι Έξωση που γίνεται από το σπίτι του με τα βολογήματα, με σπροξήματα που φάγαμε κι εμεί οι ίδιοι. Απρόκλητα από τι δημιουργίε των ΜΑΤ που ήταν στο σπίτι τη, απαιτούμε να αποσυρθούν τα ΜΑΤ αυτή τη στιγμή από εδώ πέρα και απαιτούμε να, αυτή τη στιγμή να απελευθερωθεί η Άννα Ικολοβού και ο γιο τη από μέσα. Ο τελευταίο άνδρα Καραβίδας δημοτικό σύμβουλο του ζωγράφου, σύμφωνα με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, βρέθηκαν εκεί που πρέπει. η αστυνομία βρέθηκε εκεί που έπρεπε και όπως θα ακούσουμε στην πορεία δεν θα ανεχθεί βία αστυνομική και διάφορα άλλα τέτοια λόγια πάρα πάρα πολύ Ωραία για να κλείσουμε το θέμα του ζωγράφου αμέσω μετά πήγανε πορεία οι άνθρωποι στο αστυνομικό τμήμα και ήταν έξω από το κτίριο Είμαστε εδώ το πρωί όπως είμασταν και στα πετράλωνα όπως είμασταν και το 22 τομέμβρη πάλι στην Αβίδου όπως είμαστε κάθε σπίτι Έξω από τα γραφεία των κορατιών για να υπερασπιστούμε τη λαϊκή κατοικία. Το λαϊκό κίνημα οργανωμένο μπορεί να καταφέρει τα πάντα αρκεί να το πιστεύσει στη δύναμη του. Και τη δύναμη την έχουμε μόνο εμεί. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Την αλληλεγγύη μα τη δείχνουμε. Σε οποιονδήποτε σηκώνει το χέρι να το σηκώσουμε. Το απόγευμα στην κινητοποίηση. Στιναβίδου, 6,5 ώρα! Αυτά το πρωί. Αυτά πριν δύο εβδομάδε, αυτά πριν ένα μήνα, αυτά πάλι στο σπίτι τη Κολοβού πριν 9 μήνε ήταν. Τότε που σπάγανε τι πόρτε πάλι μέσα στη νύχτα. Αυτέ οι δουλειέ γίνονται νύχτα, πρωί, ξημερώματα. Δεν υπάρχει πιο εφιαλτικό πράγμα, το καταλαβαίνει ο καθένα. Θα μπορούσαν να γίνουν και άλλε ώρε, αλλά πάνε επίτηδε τέτοια ώρα για να δείξουν την πυγμή. Όλα αυτά για τα φαν. Γιατί πρέπει να πάνε τα σπίτια στα κοράκια. Τα οποία ήρθαν εδώ όπω ήρθαν, με τα μνημόνια, κυρίω με το τρίτο, ε, διατηρήθηκαν. Στρώθηκε το έδαφο με το ένα και το δύο μνημόνιο, ήρθαν με το τρίτο, έχουν παραμείνει και βασιλιά όλων είναι πάντα τα φάντου, σε συνεργασία με τι τράπεζε, αφού δάνεισαν ό,τι να είναι και όποιο να είναι, χωρί να ελέγξουν, τώρα έρχονται και παίρνουν τα σπίτια γιατί έχουν ανέβει και τιμέ και να κερδοφορήσουν και να κερδοσκοπήσουν και από αυτή τη διαδικασία. Όχι μόνο από την πρώτη διαδικασία τη χορήγηση του Δανίου, αλλά και από αυτήν. Τη διαδικασία εκείνα είναι μια συνταξιούχο με το γιό αυτό στο τμήμα. Πολύ σωστά, γιατί αυτή είναι εγκληματίε. Και σας α, υπόσχομαι εδώ ενώπιον σας ότι θα καταβάλω μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε αυτά τα εγκληματικά στοιχεία να τα οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη και να τελειώνουμε. Γιατί είναι οργανωμένο, οργανωμένο έγκλημα. <Τι> Κουκουέ. Γελάει το κουκουέ! κουκουέ. Αυτό είναι βουλευτή του Πασόκ. Δεν τον ξέρουμε καλά. Είναι καινούριο. Βέβαια, εμφανίζεται στα κανάλια εδώ και καιρό, χρόνια. Είναι ο Παναγιώτη Δουδονή. Βουλευτή του Πασόκ. Μίλησε χτε στο κοινοβούλιο. Και κάποια στιγμή γέλασαν κάποιοι από το κουκουέ και απευθύνθηκε προ το κουκουέ. Απευθύνθηκε ένα βουλευτή του Πασόκ. 300 εκατομμύρια χρέη. Αν τα μετράμε με τα χρέη. Γιατί όπω είδαμε, με 15.000 χρέη, τι μπορεί να πάθει κάποιο. 300 εκατομμύρια, το πρώτο μπορεί να πει κανείς για το Πασόκ. Και καταφέρθηκε, γύρισε προς το Κουκουέ και είπε. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι η Δημοκρατική Παράταξη γελάει το Κουκουέ. Γελάει το Κουκουέ της εξεταστικής για τα τέμπη. Αυτό το Κουκουέ γελάει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα... Προ το Προεδρείο, κύρισης, παρακαλώ. Προ το Προεδρείο. Του νεκρού μηχανοδηγού, αυτό το που που έμιλάει. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Επανέρχομαι στο ζήτημα τη αντισυνταγματικότητα. Ο χρυσό χορηγό του Μητσοτάκη είναι το ΚΚΕ και η εξαστική αποποίηση των ευθυνών για τον κύριο Καραμπαλή. Σα παρακαλώ, σα παρακαλώ. Πρωτότυπο λόγο φρέσκο στον νέων στελεχών στην πολιτική. Είπε ένα επιχείρημα που έχει υποθεί χιλιάδε φορέ μέσα στο κοινοβούλιο. Και ποιο το είπε αυτό, Ένα βουλευτή του Πασόκ. Είπε ότι το κουκουέ είναι χρυσό χορηγό του Μητσοτάκη, τη δεξιά δηλαδή. Ένα βουλευτή του Πασόκ που έχει συγκυβερνήσει με τη δεξιά. Είναι δεξιοί οι ίδιοι. Έχουν ψηφίσει τα ίδια. Δεν έχει καμία απολύτω διαφορά πια, κι αν είχε τι προηγούμενε δεκαετίε του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, με Παπανδρέο Καραμαλή, Μητσοτάκη. Και δεν ξέρω εγώ τι, πια από τα μνημόνια και μετά δεν υπάρχει καμία απολύτω διαφορά. Το ξέρει ο καθένα. Μίλησε ο βουλευτής του Πασόκ, το οποίο ο Πασόκ έχει ρημάξει τη χώρα και οδήγησε τη χώρα εκεί που την οδήγησε. Που είχε πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίο μα έλεγε δεν θα μπει ποτέ στο Δούνου του, γιατί είναι καπιταλιστικό προϊόν, και μα έβαλε εκεί και μα έφερε στο πρώτο μνημόνιο. Είναι ο, ο Πασόκο, το κόμμα το οποίο έκοψε συντάξει, έκοψε μισθού, οδήγησε χιλιάδε παιδιά στο εξωτερικό. Είναι. Ο βουλευτής του κόμματος που είχαν παραγγείλει τρένα που δεν χωρούσαν στις ράγες και γυρίζει προς το Κουκουέ να πει τι. Το οτιδήποτε μπορεί κανείς να πει για το Κουκουέ δεν μπορεί να το πει ένας πασόκος που έχει πάρει όλη αυτή την αμαρτωλή ιστορία και την έχει στην πλάτη του. Κάτι τέτοια, κάτι τέτοια αυτά το δεκανίκι και όλα τα υπόλοιπα, τα έλεγε και ο Γιώργο Παπαανδρέου στη Βουλή το 2007. Να ξέρει η κυρία Παπαρήγα ότι στι θέσει τι οποίε εκφράζω, τι εκφράζω με συνέπεια είτε είμαι εντό τη Ελλάδα, είτε είμαι εκτό τη Ελλάδα. Είτε είμαι εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε είμαι στην Ινδία, είτε είμαι στην Αμερική, είτε είμαι στη Λατινική Αμερική ω πρόεδρο τη Σοσιαλιστική Διεθνού. Και καταγγέλλω πολλέ φορέ και παντού τον άγριο, τον άγριο, σκληρό καπιταλισμό που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο για μια δίκαιη κοινωνία για τον κόσμο. Κύριε Παπαρίγα, τιμούμε τους αγώνες σας, αλλά μην κάνετε τον αριστερό ψάλλτη της δεξιάς. Μετά έκανε κυβέρνηση. Τέσσερα χρόνια μετά από αυτό ήταν στην ίδια κυβέρνηση, μαζί με τη δεξιά. Ενώ κατηγορούσε το κουκούε. Το ΚΚΕ ήταν τότε απέναντι και είναι απέναντι και σήμερα είναι στους κάτω στον δρόμο και θα είναι και το απόγευμα στον δρόμο. Ο Γιώργος Παπανδρέου, όμω, είναι με την άλλη πλευρά. Ο Δουδονή είναι με την άλλη πλευρά. Και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά αυτό. Τουλάχιστον οι καινούργοι, οι νεοεισερχόμενοι στην πολιτική, α ανανεώσουν επιχειρήματα. Δεν γίνεται να λένε τα ίδια που ακούμε δεκαετίε. Θα παίξει και το ρόλεξ του κουτσούμπα σε λίγο, θα παίξει και το κότερο του φλωράκι. Όλα αυτά τα γνωστά που αναμασάνε, χωρί να έχουν και κάποιο άλλο ουσιαστικό βεβαίω επιχείρημα. Γιατί η φωλιά δεν είναι απλά λερωμένη. Η φωλιά είναι γκρεμισμένη από το πολύ λέρωμα. Θα περάσουμε σε άλλα θέματα. Στο γάμο των ομοφύλων, ευτυχώς, μίλησε ο πνευματικός κόσμος της χώρας. Να η Ελλάδα μας! Βγήκε νόμως δύο πατρεμένοι παντρεμένοι άντρες να παίρνουν ένα ιθότυνε παιδί! Θα μας κάψει ο Θεός! Βλάκες! Ηλίθη! Έπρεπε να τοποθετηθεί και ο πνευματικό κόσμο. επιτέλους να ο Τσουκαλά εδώ. Τοποθετήθηκε, είπε αυτά. Δεν τοποθετήθηκε μόνο ο Τσουκαλά, αλλά και δημοσιογράφοι. Ο Άκη Παυλόπουλο, χτε δεν είχαμε εκπομπή, αλλά χτε το πρωί το είπε. Ο Άκη έκανε έναν παραλληλισμό. Αν αύριο εγερθεί ένα ζήτημα ναι. που θα λέει και γιατί τα αδέλφια μεταξύ του, αν αυτό νιώθουν, να μην μπορούν να συνάψουν ε, σχέση, να συμβιώσουν, να έχουν ενοστιχέσει. Φίλοι και αδέρφια. Μανάδε, γέροι και παιδιά. Όχι, καδέφια. Εάν προκύψει ένα τέτοιο θέμα, θα αλλάξει την πολιτική του. Εγώ νομίζω ότι δεν προκύπτει ποτέ κυβολένεια. τέτοιο θέμα. Ναι, αλλά λένε ότι ανοίγουν προηγούμενα. Πρέπει να εξηγήσουμε τώρα στον Άκη Παυλόπουλο ότι δεν μπορεί να γίνει όλο αυτό και δεν έχει διάθεση καζή να το κάνει όλο αυτό. Και αν πάμε με τι υποθέσει, δεν θα τελειώσουμε ποτέ και πουθενά σε όποιο θέμα. Όχι μόνο σε αυτό το θέμα, σε οποιοδήποτε θέμα. Να αρχίσουμε τι υποθέσει, τι μπορεί να γίνει αν και όταν. Δεν μπορείς να συζητήσεις λογικά Δεν πατάς το έδαφος αυτό Μπορείς να βάλεις τα πάντα μέσα Και να μην καταλήξεις πουθενά Αλλά δεν πειράζει, έκανε ερώτηση εδώ ο συνάδελος Την Ιωάννα Μάνδρου, ακόμη και Μάνδρου δεν Τον κοίταξε κάπως θα αγκώθηκε για να δει τσιμπήθηκε να δει αν ακούει αυτό που ακούει όπως και όλοι εμεί που το παρακολουθούσαμε ένα άλλο θέμα των ημερών πολύ ωραίο είναι η επιστολική ψήφος αυτό που θα ψηφίζουν από το εξωτερικό ή και από το εσωτερικό δεν μπορούν δεν να πάνε στην κάλπη μέχρι τώρα ήταν για τις ευρωεκλογέ, προχτές η αρμόδια Υπουργό κυρία Κεραμέος Είπε ότι είναι και για τις εθνικές. Το ανακοίνωσε μάλιστα βράδυ, βράδυ ενώ δεν το είχαν πει, το ίδιο τα ακριβώς αντίθετα, αλλά το βράδυ ανακοίνωσε ότι θα ισχύσει και για τη μετροπολογία που φέρνει, αν ψηφιστεί, και στις εθνικές εκλογές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση θεωρούμε ότι η συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου και η συνένεση που επετέφθη την περασμένη εβδομάδα, ανοίγει το δρόμο για μία ακόμη μεγάλη αλλαγή. Για ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης της συμμετοχής και της δημοκρατίας. Την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό όχι μόνο σε ευρωεκλογές, όχι μόνο στα δημοψηφίσματα, αλλά και στις εθνικές εκλογές. Τι φωνάζει. Μάλλον δεν θα περάσει από ό,τι βλέπω. Δηλαδή, γιατί πρέπει να έχει παραπάνω από 200, γιατί είναι, ε, ε, το Σύνταγμα ορίζει άλλα κτλ, κτλ. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Να ψηφίζει η τρίτη-τέταρτη γενιά του Αμερικανού ή του Βραζιλιάνου που δεν έχουν πατήσει ποτέ στην Ελλάδα. Να έχει γνώμη αυτό για το τι ακριβώ θα κάνουμε εμεί. Να βγάζουν του Μητσοτάκιδε και να του λουζόμαστε εμεί εδώ. Που ξέρουμε ακριβώ τι συμβαίνει, ενώ αυτοί ποτέ δεν θα έρθουν. Και αν έρθουν, θα έρθουν 10 μέρε το καλοκαίρι να περάσουν πολύ ωραία, γιατί το καλοκαίρι είναι ωραία η Ελλάδα, ειδικά στα χωριά με τα λεφτά που φέρουν, και θα έχουν όλοι αυτοί δικαίωμα να ψηφίσουν και να καθορίσουν την τύχη, μα ημών που ζούμε εδώ. Θα είναι στην ίδια μοίρα όλη αυτή η ψήφο η δική μα, η δική του. Για όλο αυτό πανηγυρίζει η κυρία Κεραμέο το πρωί τη ίδια μέρα και πέντε 6 πρωινά τι προηγούμενε μέρε έλεγε τα ακριβώ αντίθετα. Η πρωτοβουλία αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη αφορά στην παρούσα αποκλειστικά ευρωεκλογέ και δημοψηφίσματα. Το ξέρουμε, αυτό δεν ισχύει μόνο για τι ευρωεκλογέ. Σωστά. Το νομοθέτημα αφορά... το οποίο ναι. θα έρθει στη Βουλή θα αφορά αποκλειστικά ευρωεκλογέ και τυχόν δημοψηφίσματα. Έτσι θα ψηφίσουμε Είχαμε... και στι επόμενε εθνικέ εκλογέ. Οι εθνικέ εκλογέ διέπονται από ένα διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο. Άλλο θεσμικό πλαίσιο, άλλο νομικό δηλαδή πλαίσιο για τι ευρωεκλογέ. Άλλο νομικό πλαίσιο για τι εθνικέ. Θα εφαρμοστεί και στι εθνικέ εκλογέ. Είναι, είναι διαφορετικό Έτσι, το έχουμε... θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, το θεσμικό πλαίσιο των βουλευτικών εκλογών ρυθμίστε στο Σύνταγμα. Των ευρωεκλογών είναι ξεχωριστό. Σε αυτή τη στιγμή η συζήτηση επικεντρώνεται στι ευρωεκλογέ. Υπάρχει σκέψη, έχει συζητηθεί τώρα, ενδεχόμενο, να δούμε την επιστολική ψήφο και στι εθνικέ εκλογέ. Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό το θεσμικό πλαίσιο. Τι άλλαξε από το πρωί, όλα αυτά είναι από πρωινές εκπομπές, μέσα εκείνη και από τον αντένα. τη κάνει την ερώτηση Μαρία Αναστασοπούλη, ήταν το πρωί της ίδιας μέρας. Και λέει όχι, είναι μόνο για τις εθνικές. Τι άλλαξε από το πρωί στις 8 μέχρι το βράδυ στις 10 που το ανακοίνωσε. Σε τέτοια υπόλοιψη έχουν την ψήφο των αποδήμων που μέσα σε μια μέρα, επειδή είδαν ότι ψηφίζει και η πλέψη ελευθερία και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογέ την επιστολική ψήφο λέει εδώ είμαστε πάμε να περάσουμε και αυτό τέτοια σοβαρότητα η συγκεκριμένη κυβέρνηση τέτοια εκτίμηση στους απόδημου που δοξάζουν στα πέρατα της οικουμένης στην Ελλάδα και όλα τα υπόλοιπα δεν θα περάσει γιατί θα είναι 200 νομίζω δεν θα συγκεντρωθούν για τι εθνικές γιατί τις ευρωεκλογές έχει φτιαχτεί ένα ωραίο μέτωπο εκεί γιατί όλοι θέλουν οι απόντες όσοι είναι μακριά οι απόδειμοι μας ή δεν ξέρω εγώ πια άλλη να έχουν γνώμη μέσω φακέλου η πρώτη σελίδα, η δεύτερη όπως μας τα περιέγραψε προχτές η κυρία Κεραμεός τέτοια σοβαρότητα γενικότερα για πολύ σοβαρά θέματα όπως οι ίδιοι τα ονοματίζουν και με εκτίμηση πάντα στους συμπολίτε μας τους συνέλληνε που είναι στα πέρατα της οικουμένης θα πάμε τώρα σε έναν άντρα γυρίζουμε πάλι στο θέμα το... του γάμου σε έναν άντρα είναι ο πρόεδρο των Σπαρτιατών. ο οποίος έτσι νέτα ασκέτα το ξεκαθάρισε τι ακριβώς κάνει, ποια κίνηση έχει ε, μπροστιοκίνητος σύμφωνα με δήλωσή του αλλά ε, πριν το πει αυτό χωρίς να καταλάβει είπε κάτι άλλο Σε λίγο θα αρχίσουμε να είμαστε straight <συλίδι> Σε λίγο θα αρχίσουμε να είμαστε straight οι straight να νιώθουμε ενοχές επειδή λέει δεν είμαστε ομοφιλόφιλοι Βεβαίω, τι να κάνουμε Μας κατηγορούν όλοι ότι είμαστε ομοφοβικοί Γιατί να είμαστε ομοφοβικοί Από πού και ως πού. Γιατί μας από αυτού που σπρώχνουμε αντί να μας πρόχνουν Για όνομα του Θεού. Ραϊ, να μοντάνια, Γιατί να είμαστε μοφοβικοί. Από πού και σπου Γιατί είμαστε από αυτού που σπρώχνουμε αντί να μας πρόχνουν Έτσι μας εμείς οι άντρες. Στην αρχή το είπε, πρέπει να γίνουμε straight, χωρίς να το καταλαβαίνει τι λέει και μετά ανέπτυξε κάτι πολύ φυσιολογικό και το είπε έτσι με τη μαγιά που τον διακρίνει ο πρόεδρος των φασιστών Σπαρτιατών, ο Στήγκας. Θα ακούσουμε τώρα έναν έτσι άντρα, προφανώς και αυτός προστιοκίνητος είναι και σπρώχνει. Να κάνω μία στον κύριο Φίλτα τον Νίκο που είναι και... Δικηγόρος, αλλά σύντομα θα πάρω και εγώ το δίπλωμα όπως πάμε κύριε Παππέτων. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν επειδή είστε δικηγόρος, να σας πω ότι είστε δικηγόρος, Εσύ σίγουρα θα φας ξύλο μέχρι να τελείωσε η διητία να ξέρεις. <ΣΣ1> <ΣΣ2> να το ξέρεις αυτό. Ο Μπέος είναι βεβαίω ο Δημαρχός Βόλου που θα το δοδύρει τον τάδε που ήταν απέναντι είναι σύμβουλος της Αντιπολίτευσης, θα παίξει και ξύλο. Όλα αυτά στον όμορφο Β Το ψήφισαν οι Βολιώτε, και αυτά είναι όσα ακούγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, Συμβούλιο, Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου. Γενικώ η βία δεν είναι ανεκτή. Όχι αυτή. Αυτή του Μπέου είναι. Και η λεκτική βία του Στίνκα είναι. Ούτε νόμοι υπάρχουν εκεί. Αντιρατσιστικοί νόμοι δεν ισχύουν τίποτα. Γιατί είναι πρόεδρο, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ε, ε, η αστυνομική βία δεν είναι ανεκτή και δεν το λέμε εμεί. Το λέει ο αρμόδιο υπουργό. Δεν είναι ανεκτή ε, ε, ούτε κεραία. Η αστυνομική βία <ΡΟΣ> Όποιο δεν συμπεριφέρεται Σύμφωνα με τους κανονισμούς Της αστυνομίας Του συντάγματο και της δημοκρατικής πολιτείας Δεν έχει θέση στην αστυνομία, είναι πολύ απλό <ΡΟΣ> ε, ε τελείωσε, ε, τελείωσε. Δεν είναι ανοιχτή ούτε κεραία η αστυνομική βία. <laughs> <laughs> Δεν είναι ανοιχτή ούτε κεραία η αστυνομική βία. Era la sui montagne sotto l'ombra del fior Edo l'infrenia che oggi Είναι από Αποστόλη. Ξέρετε τι θα πείτε, δεν χρειάζεται καμία οδηγία. RadioPapakiParaPolitik.gr, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα εδώ μπροστά στην οθόνη. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site, όπω λέμε, το Μίλο Ελληνοφρένια. Και μα ακούτε τώρα live μετά, έχω γραφημένου. Το ίδιο γίνεται και στο Ελληνοφρένια Official στο YouTube. Από κάτω έχει και διάλογο, από ό,τι βλέπω. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο του λαού, κολλάμε και τι πρώτε διαφημίσει. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μπαίνω στο θέμα απευθεία για να με σας τρώω χρόνο. Μπείτε γρήγορα. Μη με πιέζεις έτσι. Α. Λοιπόν, δεν είναι για τον αέρα, απλώς μια ενημέρωση θέλω. Ο... σα κάνω. Ναι. Γι' αυτά που δήλωσε η υπουργό ή τη λένε η κυρία Εργασίας. Ναι, ναι, με την κατακράτηση των ούρων εκεί που θα κατάγει τους μισθούς τώρα, ναι. Μπράβο. Περίπου 1500 συντάξει, συνταξιούχους μάλλον, στους οποίους θα γίνει κατακράτηση. Τον 100 ευρώ και πάνω μαζί με την κατακράτη. Αλλά η είναι δεν υποχρεωμένη να ξέρει και ελληνικά της... είμαστε έτσι κι αλλιώς πρέπει να καταλαβαίνουν και οι ξένοι, για πείτε μου Μπράβο και σε αυτή τη χώρα άμα δεν ξέρεις αγγλικά, σε γκρεμίζουν. δεν είμαι με εκείνον, απλώς το επισημένο. σε γκρεμίζουν άμα δεν ελληνικά αναβαθμίζουν Τη κατακράτηση είναι μέχρι τα 10 ευρώ. Αυτά που κρατάει από λάθο των εργολάβων στον ΕΦΚΑ, τα οποία είναι για κάθε συνταξιούχο σημαντικά, αλλά είναι περίπου 30 ευρώ, όπω είπε. Και βέβαια είναι σημαντικά. Ναι, αλλά να δει τώρα, ουσιαστικά σε κάθε συνταξιούχο ο ΕΦΚΑ χρωστάει. Χρωστάει τα αναδρομικά που είναι πάνω από 1000 ευρώ και στον πιο χαμηλόμιστο συνταξιούχο. Γιατί δεν κρατάει αυτό το λάθο που κάνανε και όταν δώσουν, που πρέπει να δώσουν τα αναδρομικά, μιλάω τώρα που Επιδησουσία, έτσι εκπρόσωπο, ένα σωματείο το κίνημα συνταξιούχων και σε ενημερώνω για να το σχολιάσετε. Κρατά σκυρά μου, α πούμε, 30 ευρώ από κάθε φουκαρά που παίρνει 300 ευρώ. Που θα του στοιχίσουν τα 30 ευρώ γιατί κάνατε εσεί λάθος, κάνατε, ξέρω εγώ, διεργολάβη σα και όπω κάνατε τον ΕΦΚΑ. Χρωστάτε 11 μήνε αναδρομικά, δώσατε κάτι ψηλά. Είναι όλοι στα δικαστήρια, θα τα δώσουν. γίνει πολιτικό θέμα τόσα χρόνια. Όταν θα δώσετε λοιπόν αυτά τα, ό,τι δώσετε, να σα πάρω. Για άλλο, κρατήστε αυτό το τριαντάρι. Το λάθο και το λάθο του εργολάβου, είπε αυτή η κυρία. Τέλο πάντα να μην πω. Θα τιμωρηθεί, λέει, θα του βγάλουμε πρόστιμο εν καιρό. Η ανάδοχο εταιρεία έχει μιληθεί από τον ΕΦΚΑ και θα το του επιβληθεί στις. πρόστιμο, βέβαια. Ναι, εντάξει, έχουν ιδρώσει τα αυτιά από αυτά. Πάνω, εντάξει, το κατάλαβε τώρα το θέμα. Έτσι, εμεί βγάλαμε και ανακοίνωση πριν πει αυτή η μπίπα. Α πούμε, αυτά που είπε. Βγάλαμε σαν σωματείο, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που είπε, έχουν κάνει και άλλο λάθο, καπάκι. που δώσανε 4 σε κάθε συνταξιούχο σε εκατοντάδες χιλιάδες από λάθος, και τώρα τους λένε τρεχάτε στην τράπεζα μέσα σε 15 μέρες να τα επιστρέψετε αυτά τα λεφτά τα έχουν δεν τα έχουν, τα φάγανε τα Χριστούγεννα όπω το λένε Έλα μουρικά πλάλα. Πιασα ο γυνατήριακό, ειμέρα. Οπα, τι έγινε, Ξεδίστηκε. Τι γίνεται Άμα, 13 φορά να σου βολήσουμε το καλαμού και παλιά με του βασιλιάδε τώρα θα συμφωνήσω που πάει κόντρα στο κουβέ. Τι γίνεται Υπηρεφέλ. Μήπω άλλαξα, μήπω έπατα κάτι μετάξε. Τι έχει γίνει. Ή εσύ ο Καλαμόκι, δεν ξέρει. Εντάξει, κοιτάξα, εγώ γι' αυτό του βγάζω το καπέλο φιλε. Γιατί το κόμμα μιλάμε σε γαμμάτι και δεν πας με το γραμμή του και ο τσούπα τώρα και είναι αντίθετο με το γαμο. Τι γίνεται τώρα, έτσι άκουσα. Κατατύκεται άκουσα κοπάτ. το βλέπω αν του κρεμάνε κουδούνια ρεφόρμα του θύμου. Έχει, Έγινε, ε, όχι, δηλαδή, όχι Μαλάκα, μην το ξαναμίσω. Το Μαλάκα θα γίνουμε κόλο. Κοίτα, και καλά κάνει. Εντάξει, τώρα αφού έγινε. Αλλά να πάει αντίθετα στη γραμμή, γιατί θα το διαγράψουμε, ρε Μαλάκα. Ε, αυτό φοβάμαι και εγώ τώρα. Μην το δούμε ξεκυλιασμένο πάνω με, με... από καμιά κονσέρβα, να πούμε. Έλαβε, ρε Μαλάκα. Εντάξει, και αυτή όμω, ρε φίλε, το είχα πει και την άλλη φορά που τσούμπα. Εντάξει, κάτι είχε πει έτσι να πάει με του νέου κλπ. Είναι 100 χρόνια πίσω από την Αρκούδα, ρε Μαλάκα. Πρέπει να αλλάξουν γιατί. Πώ θα γίνει, δηλαδή. Δεν γίνεται να μείνει εκεί πίσω. Ξέρω εγώ τι να πω τώρα, εντάξει. Δεν το λέω Μαλάκα δεν την λέ Παλιοκουμούνια και στη μέση. θέλει με αυτό το αλλά το κουκουέ δεν περιμένω. Τα να μέση ο που λέμε. Εγώ με το δίκιο. Άντε, θα Δεν είναι ανεκτή ε, ε, ούτε κεραία η αστυνομική βία. Φρέσκο, το είπε ο υπουργό. Οπότε αναμένουμε να το δούμε. Σήμερα το πρωί ξημέρωση με αστυνομική βία, χοντρή μάλιστα. Μέσα στα σπίτια, πιο οικογενειακό άσυλο. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Μπουκάρουμε κανονικά μες τη μαύρη νύχτα. Έχει ξαναγίνει αυτό στην επτά Έχει ξαναγίνει και πιο παλιά με του Γερμανού. Δεν είναι τούτοι ούτε χούν Ούτε Γερμανοί. Αλλά όμως κάνουν αυτά που κάνανε και εκείνοι, για άλλους λόγους βέβαια. Είμαστε και στο 2024, υπάρχει πρόοδος, υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει Ευρώπη, που... τα δικαιώματα πάνω απ' όλα. Χτες συνεδρίασε και η Ιερά Σύνοδος για το θέμα των, των γάμων, των ομόφυλων ζευγαριών. Έχει ιδιαίτερη ζέση η Ιερά Σύνοδος για αυτά τα θέματα. Την εισήγηση έκανε ο Μητροπολίτης Μεσογέας, είναι αρκετέ σελίδε. εγώ θα σταθώ στη 14 σελίδα της εισηγησής του με τίτλο «Εκτροπές από τη Φυσιολογία» γιατί με βάση αυτή την εισηγήση αποφάσισαν και αυτό είναι και το ιδεολογικό, θεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η ιεραρχία λέει λοιπόν «Στον, αντίποδο, στον αντίποδα του αγιαστικού στόχου υπάρχει υποδούλωση στα πάθη η αποϊεροποίηση της σχέσης, η εκτροπή της σεξουαλικής ζωής και ασέβεια στη φύση χαρακτηριστικά ο Παύλος στην προς Αναφέρει ο Απόστολος Παύλους Α. Ενώ από αριθμή διαπλής αναφοράς ποικίλες εμπαθείς καταστάσεις όταν αναφέρεται σε αυτούς που εξεκάφθησαν εν τη ωρέξη αυτών εις αλλήλους άρσενες εν άρσεση, την ασχημοσύνη κατεργαζόμενη είναι αναλυτικός. Η δε γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι σκληρή και αφοριστική. Β. Ακριβώ σα διαβάζω την εισήγηση του Μεσογειακή. Κάνοντα σαφή αναφορά στην παραφή συνσυνάφεια ατόμων του ίδιου φίλου, τη χαρακτηρίζει με βαρύ όρου όπω ασχημοσύνη, ακαθαρσία, ατιμία. Δηλαδή απώλεια τη δόξα και τιμή του σώματο και του ίδιου του ανθρώπου. Και τελευταίο απόσπασμα, Γ, όπω το ονομάζει και ο ίδιο ο Μητροπολίτη, δεν καταδικάζει μόνο την πράξη ω αμαρτία, αλλά αναφέρεται κυρίω στου ανθρώπου που την διαπράτουν χωρί κανένα ελαφριτικό λέγοντα ότι. Λέγοντα, ανοίγουν εισαγωγικά. Ότι αρσενοκείται βασιλεία Θεού ου κληρονομίσουσιν και ότι οι τατιάφτα πράσοντες άξι θανάτου Ισί. Ο Παύλος λοιπόν το 56 μετά Χριστών, ο Απόστολο Παύλος, μαθητή του Ισού με αγάπη κτλ., τα λοιπά αλλήλου, πήγα να το εφαρμόσει 56 χρόνια μετά. Στέλνει επιστολή στου Ρωμαίου και λέει ότι πρέπει να σκοτώνονται, να θανατώνονται όσοι νομοφιλόφιλοι. Αυτό το είπε τότε προ του Ρωμαίου που τα όρια. Ήταν καθημερινό φαινόμενο. Ε, σε αυτό πατάει ο Μητροπολίτης, σε αυτό πατάει η Ιερά Σύνοδο για να βγάλουν το πόρισμά της και το συμπέρασμά της. Ότι πρέπει να πεθάνουν όσοι είναι. Θα χάσουμε πολλούς ιεράρχες αν συμβεί αυτό ξαφνικά κιόλας και παπάδες. Αλλά όμως έτσι με αυτό το πνεύμα κινήθηκε η Ιερά Σύνοδο χτες. Θεολογικά και κυρίως χριστιανικά με το «Αγαπάτε αλλήλους». Και έρχεται ο Βελόπλο να το εκμεταλλευτεί όλο αυτό πολιτικά. Η ανακοίνωση τη Εκκλησίας μα αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση. Γλυκιά γιατί επιτέλου αντιδράει η Εκκλησία, πικρή όμω γιατί μιλάει για βαρύτατη ευθύνη όλων όσων ψηφίσουν αυτό το αντιχριστιανικό νόμο. Πρέπει να πούμε λοιπόν στην ιεραρχία τη Εκκλησίας ότι η Εκκλησία δεν κάνει διαγνώσει. Η Εκκλησία μιλά. Και όταν μιλά για ευθύνη, α μα πούν και ποια είναι η ευθύνη των βουλευτών. Και ποια θα είναι η επίπτωση σε αυτούς για την ευθύνη αυτή. Δεν μας είπαν δηλαδή το αυτονόητο. Η Εκκλησία θα έπρεπε να πει ορθά κοφτά. Όποιος ψηφίσει το νομοσχέδιο δεν θα ψηφιστεί από κανένα χριστιανό οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Ορθά κοφτά. Να πάρει τις ψήφους μόνο βελόπλους. Να μην πάρει στη Νέα Δημοκρατία, στα άλλα δεξιά που είναι και πάρα πολλά κόμματα. Τέτοια υπόλοιψη. Σε τέτοια υπόλοιψη έχουν τ Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάνω τον αποστολή. Ναι, ναι, ναι. Θα να ήθελα λοιπόν δύο πράγματα. Πρώτον, να μα φέρει ο κύριο Γεωργιάδης μια εκαθαριστική μισθοδοσία, κάποιο αναισθησιολόγο από τον ιδιωτικό τομέα που παίρνει 12.000 ευρώ το μήνα. Πιστεύετε, κυρία Μακρύ, ότι μπορεί το Εθνικό Σύστημα Υγεία να πληρώσει 12.000 ευρώ το μήνα που βγάζει ένα αναισθησιολόγο στον ιδιωτικό τομέα σήμερα, Πρώτον αυτό. Και κατά δεύτερον, δεν έχουμε λεφτά ω δημόσιο που μα λέει να δώσουμε για του. Αναισθησιολόγους Αλλά έχουμε όμως πολλά λεφτά Για να πάρουμε ΦΕΟ Σε δημόσιους φορείς Έτσι όσοι έχουν μείνει ακόμα Γιατί εκεί πρέπει να προσελκύουμε Τους καλύτερους από την αγορά Και πώ θα έρθουν οι καλύτεροι από την αγορά Ους. Πρέπει να τους πληρώσουμε mm, man. <laughs> Εάν θέλουμε Να έχουμε ένα κράτο που θα μπορεί να προσελκύει και από τον ιδιωτικό τομέα ικανού πραγματικά ανθρώπου για να κάνουν μια δουλειά, το να του έχουμε μονίμω προμπόνο δεν γίνεται. Ωραίο ο Άδονη, έτσι. Δηλαδή τα μπόνου και του υψηλού μισθού βρίσκουμε να τα δώσουμε στα φυλαρά κατακολλητά μα. Ή στου εξοκοινοβουλευτικού υπουργού, έτσι θα του λέει. Ναι. Ωραία ψησούλα πόσο 45, πόσο πήγε. Ε, όσο χρειάζεται, δεν κατάλαβα. Πήγα Νομίζω άδοντα, 46 είναι το, το Για τον ένα αισθησιολόγο δεν έχουμε λεπτά, δεν μπορεί να δώσει το, δημόσιο. Ετόν, το ίδιο είναι ο εξοκοινοβουλευτικό υπουργό του Αστησιολόγων. Ε, υπουργός, το όχι προ Θεού τώρα, τι λες τώρα, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση 12.000 ευρώ ο αναισθησιολόγο στον ιδιωτικό τομέα να μα φέρει ένα καθαριστικό, είναι εύκολο, κύριο υπουργό μα. Καλά, αυτά είναι καλούμε από την κοιλιά του, έτσι κι αλλιώ δεν υπάρχουν, οπότε μην ψάχνει. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι τα ακούνε όμω, τώρα να μου πει ότι αυτοί που τα ακούνε δεν θα τον ψηφίσανε. Αυτό. Πώ το λέει? Καλημέρα και καλή βδομάδα. Επίση, Ναι. Να σου πω, Είχα πάρει πριν από λίγο καιρό και σου είχα πει ότι αυτοί που σε παίρνουν είναι με το Στάλιν. Το θυμάσαι. <συσχελίδι> <συσχελίδι> <συσχελίδι> Εσύ είσαι Ναι, ναι. Μάλιστα, ναι. ναι. Ευχαριστώ για την προειδοποίηση. Παρέλειψα να ρωτήσω, εσύ και ο άλλος εκεί ο Θήμιος δεν είσαι με το Στάλιν. Αντε καλέ, ναι. άντε ούτε καν. Α, δεν είσαι κομμουνιστής τότε. Ανορθόδοξος, είσαι, είσαι. είμαι ανορθοδόξος. Ανορθό... Γιατί είσαι με το Στάλιν δεν είσαι. Μαχτή, Ορθόδοξος σε όλα μου Δεν είσαι με το Στάλιν, ε Γιατί το φοβάστε, το φοβάστε θα, δεχθεί, θα δεχθείς μεγάλο πόλεμο να ξέρεις Από ποιον Εγώ σε θέλω με το Στάλιν Από ποιον θα δεχτώ πόλεμο Στάλιν σε θέλω Με τον Στάλιν σε θέλω. Κοίταξε να δεις. Σε κότα. Αν είμαι με τον Στάλιν δεν ξέρω αν σε συμφέρει εσένα. Ενένα με συμφέρει για να ξέρω με ποιον έχω να μιλήσω. Τελικά δεν ξέρω Έχει αν σε συμφέρει. Γιατί έχω βάλει την κονσόευα από τον ντολμαδάκια στο μούσκλιο. Λοιπόν, όχι άμα του παίρνεις έξυπρος και δημοκράτης. Κατάλαβες. Αφήνευση, είμαι Σταλινικός. <Τοίταξε> Λίγο να σκουριάσει το έχω έτοιμο, να ξέρει. Λοιπόν, να μαρτυρήσει, να, να έχει αληθί απέναντι στον κόσμο που σ' ακούει. Όχι μαγιά! Έχει δίκιο, μαθιά, ναι, γιατί ο... κρυβόμαστε. Αφήσαμε υπονοούμενα για κάτι άλλο. Όλου του λιμπορεί, όλου του κουραδεύει, αλλά δεν λε την αλήθεια. Πούτε καλέ, μην... κρύφτηκα εγώ ποτέ. Τι, πέσαι ότι εγώ είμαι με τον Στάλιν, πέσαι ότι να τα ακούσω. Ah, Α, δεν θα σου κάνω, δε δε δε δε δε. Όχι, όχι, θα κάνω τη χάρη να χαρίσω όπω το θε. Όχι, ah, όχι να σου κάνουν τη χάρη όπω Α, δεν το λε, ε. Ή θα το καταλάβει μόνο σου, αλλιώ δεν έχει. Μα σημαίνει τροφή δεν γουστάρω. Λοιπόν, για πε μου τώρα και κάτι άλλο. ya Στην Βουλή συνεχίζεται με πολύ ενδιαφέρον η εξεταστική για το έγκλημα των τεμπών ε, Εκεί κατέθεσε και η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών όπως οι ίδιοι το αποκαλούν προσχεδιασμένου εγκλήματος όπως λέμε εμείς εδώ συνεχώς και το πιστεύω χίλιατα εκατό Είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού μητέρα της 19χρονης Μάρθης Παραδέχομαι ότι δεν αισθάνομαι καθόλου άνετα που βρίσκομαι εδώ σω γιατί έχω κληθεί να μιλήσω για τη δολοφονία τη κόρη μου, ίσω γιατί πρέπει να μιλήσω για ένα πολύ νεκρό έγκλημα, αλλά δεν βρίσκομαι σε έναν χώρο δικαστηρίου, όπω θα το περίμενα, αλλά ενώπιον βουλευτών, οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα παραπεμφθούν οι ένοχοι υπουργοί στη δικαιοσύνη ή όχι. Και αυτό σε εσά μπορεί να φαίνεται μια φυσιολογική διαδικασία, όταν υπάρχει κάτι μεμπτό που αφορά ένα πολιτικό πρόσωπο. Αλλά για ένα τέτοιο έγκλημα, σε μένα. και στους περισσότερους, αν όχι όλους τους Έλληνες πολίτες αυτό είναι μη κατανοητό και ύποπτο. Και για να μπορέσετε να καταλάβετε πως νιώθουμε εμείς θέλω να έρθετε για πολύ λίγο στη θέση μας. Να χάσετε το πιο αγαπημένο πρόσωπο από ιατρικό λάθο για να χρησιμοποιήσω την ιδιότητά μου από διαφορία ελπίσεις γνώσης, ελπίσεις εμπειρία ή όλα τα παραπάνω και εν λόγω γιατρός, Αντί να παραπέμπεται στη δικαιοσύνη για να κριθεί και να τιμωρηθεί, να παραπέμπεται στον Ιατρικό Σύλλογο. Πώς θα σας φαινόταν αυτό. Σκληρό. Δίκαιο. Άδικο. Φυσιολογικό. Άξιζε που φτιάχτηκε αυτή η Επιτροπή μόνο για την τοποθέτηση, κατάθεση της κυρίας Καριστιανού. Τους τάτριψε στα μούτρα. Κυρίως στον βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά που έλεγε Μην το ένα παράδειγμα μέσως μετά μίλησε για την κυρία Πρόεδρο της ΡΑΣ Πιστής η γραμμή που έχει δοθεί εξ αρχής για το ανθρώπινο λάθος Η Πρόεδρος της ΡΑΣ δεν εξήγησε Γιατί στις αιτήσιες εκθέσεις απέκρυπτε την αλήθεια Και σκοπίμως ορεοποιούσε την κατάσταση η λειτουργία του Συρμού προκειμένου να τον κρατήσει σε θυσία. Παρα μα αποκάλυψε ότι στην ουσία η ΡΑΣ δεν είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των τρένων και είναι μια καθαρά, τυπική, αναρμόδια αρχή, χωρίς καμία ουσιαστικά ευθύνη. Προσωπικά δεν κατάλαβα τι επαγγέλλεται, κυρία ε, Τσιαπαρίγκου και τι ακριβώς έκαναν 20, ένα υπάλληλοι της ΡΑΣ με μισθό 5.300 ευρώ το μήνα. Τραγικό σε μια τέτοια θέση ευθύνη να μην έχει καταλάβει την ευθύνη σου και την αξία της ανθρώπινης ζωής. Αφού μόλι ένα μήνα μετά το συμβάν, και ενώ η κοινωνία δεν έχει ακόμα συνέλθει, δίνει το πράσινο φω για την επαναλειτουργία του. Και τη φαίνεται περίεργο να πρέπει να σταματήσει η λειτουργία του σιδηροδρόμου, αν κρυθεί επισφαλής η μετακίνηση των επιβατών, όπω δηλώνει και στον κύριο Φλόρο, προφανώ γιατί πρέπει να κόβονται εισιτήρια με οποιοδήποτε κόστο. Το έχουμε ξανακούσει αυτό. Τα παιδιά τη όμω, όπω καταλάβαμε, δεν θα τα έβαζε μέσα στο τρένο. Και εμεί το ίδιο, κυρία Τσαπαρίγκου. Δεν θα τα βάζαμε τα παιδιά μα στο τρένο αν ξέραμε το χάλι που επικρατούσε. Αλλά δεν ξέραμε. Εσεί όμω γνωρίζατε. Όπω ήξερε καλά και όλη η πολιτική ηγεσία. Και η ΩΣΕ και η Εργοσέ και η Χελένικ. Ξέρατε, αλλά ρισκάρατε με τα δικά μα παιδιά, κυρία Τσιαπαρίγκου. Και χρόνια ολόκληρα επιτρέπετε να ταξιδεύει τόσο κόσμο παίρνοντα εσεί το ρίσκο και αφήνοντα του επιβάτε κίνδυνο. Ξέρατε, αλλά ρισκάρατε ελαφρά την καρδία. Με δόλο. Τι ζωέ των επιβατών. Εμεί, αφημένοι στην άγνοιά μα, εσά εμπιστευόμασταν ότι ελέγχεται την ασφάλεια μετακίνηση των ταξιδιωτών. Όπω εμπιστευόμασταν και τη Χelenic Train που διαφύμιζε την ασφάλεια των τρένων, δείχνοντά μα την τηλεδίκηση τη Ιταλία. Όπω εμπιστευόμασταν και τον Υπουργό ότι διαβεβαίωνε ανακτισμένα εσά και εμά ότι όλα λειτουργούν άψογα. Του πιστεύαμε. Απλά, καθαρά λόγια. Κάθε λέξη είναι ένα αδριμή κατηγορό για όλους αυτούς που έχουν ευθύνη για αυτό το έγκλημα. Και είναι πάρα πολύ. Από τον Υπουργό ε, που αγνόησε, που έκανε ότι τα απαριθμοί πάρα πολύ αναλυτικά, η κυρία Καριστιανού, είναι μεγάλο το απόσπασμα όλο αυτό. Μπορείτε να το βρείτε όμως, δεν θα το δείτε πουθενά. Ε, μπορείτε να το βρείτε, μήπως εδώ τρία αποσπάσματα θα παίξουμε άλλο ένα τώρα ε, Αυτά σταχειολογήσαμε Το τελευταίο αυτό που θα ακούσουμε τώρα το έχουμε ανεβάσει, θα ανέβησε λίγο και στο site Μιλάει για την περίφημη ασυλία Πού είναι δηλαδή προσπάθεια το ότι θα αποκαλύψουμε την αλήθεια Ποια αλήθεια, τι να αποκαλύψουν Εγώ με, όταν έμαθα πως λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος Ούτε, ούτε λαχανικά δεν θα φόρτωνε πάνω Τι κατάντια, τι τροπή. Είναι έτσι η χώρα μου, να μην λειτουργούν ούτε τα λαμπάκια, ούτε ένα τοπικός. Αυτό έχει μείνει από συστήματα ασφάλειας. Ένα τοπικός πίνακας, ο οποίος έδειχνε λιγότερο έπρεπε, γιατί είχαν, λέει, καεί τα λαμπάκια. Τι μου λέτε τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Είναι τέτοιο το χάλι. Είναι τόσο μεγάλο το χάλι που έπρεπε από τις πρώτες δέκα μέρες να μπουν οι ευθύνε και υπεύθυνοι φυλακοί. Και είμαστε ένα χρόνο μετά και ξεκινάει η εξαταστική για το αν φταίει, πώς γίνεται, τι είναι αυτό, τι να μην φταίει. Έχετε διαβάσει πώς λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος, πού, πού είναι το δύσκολο να δεις, μα είναι από, από την αρχή μέχρι το τέλος παραβάσεις. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε κάτι ορθό και δεν μπορούν να αποδοθούν ευθύνε. Επιτρέπετε σε αυτό το χάλι του σιδηροδρόμου να, παρα, να παρετείτε θεατρικά για μία εβδομάδα ο Υπουργό Μεταφορών να ξανα, του δίνετε το δικαίωμα να κατέβει στις εκλογέ και να είναι βουλευτής γιατί για την ασυλία Εσείς τη συντηρείτε την ασυλία Είναι συνάδελφός σας αλλά δεν μπορείτε να προσπίζεστε το κακό Εγώ στο γιατρό αυτό που θα έκανε κακό στον παιδί σα. Θέλατε να πάω και να τον στηρίξω 19 χρονών ήταν η κόρη της, η Μάρθη Η κυρία Μαρία Κριστιανού και ένα τέταρτο απόσπασμα. Το ακούμε τώρα Και φέρνω αυτό το ακραίο παράδειγμα για να σας δείξω Πως αυτό που συμβαίνει εδώ δεν είναι καθόλου εντάξει με εμάς Αλλά και ούτε με το σύνολο της κοινωνία. Με κάθε σεβασμό εσείς δεν είστε δικαστές Ούτε μπορείτε να γνωρίζετε τη δικογραφία Που είναι ήδη τεράστια Και παρόλο που αναγνωρίζω ότι κάποιοι από εσά έχουν τι καλύτερε προθέσει, πώ μπορώ να είμαι σίγουρη ότι θα αναδειχθεί πλήρω και σε βάθο ένα θέμα που οι εμπλεκόμενοι ξεκινούν από την κορυφή του πολιτικού συστήματο και καταλήγουν σε διευθυντέ και προέδρου σημαντικών θέσεων, με άμεση επαφή και συνεργασία με το Υπουργείο και με ένα μείζον ζήτημα οικονομική απιστία να τα συνδέει, με βάση πάντο στην προϊστορία των εξεταστικών επιτροπών, η αποτελεσματικότητα και αυτών των επιτροπών. Είναι αμφίβολη. Γι' αυτό και από την αρχή, ανεπιτυχώ, εμεί ζητούσαμε άρση τη ασυλία. Μαζί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στη μήνυση που έχει καταθέσει τη Βουλή από τον Ιούνιο. Και ζήτησε να γίνει άρση ασυλία, καθώ υπήρχαν στοιχεία που ενοχοποιούσαν του υπουργού. Αλλά αυτό το θέμα δεν έχει καν συζητηθεί στη Βουλή. Μήπω γιατί θα αποκαλύπτονταν ότι ο κύριο Καραμαλή είχε υποπέσει σε κακουργηματικέ πράξει και πλέον τη αδιαφορία του για την ασφάλεια των τρένων, όπως θα να φροντίσει για τη σύσταση της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, ως όφιλε από το χρόνο που ανέλαβε ως Υπουργός, αλλά και να θεσπίσει τους εθνικούς κανόνες ασφάλειας που έχουν όλα τα κράτη υποχρεωτικά από το 2016. Πώ όμω να τολμήσει να προχωρήσει στη θέσπιση του όταν θα πρέπει να αναφερθούν ένα προ ένα όλα τα συστήματα ασφάλεια των σιδηροδρόμων τη χώρα μα και εμεί δεν είχαμε σε λειτουργία ούτε ένα. Αμφιβάλλεται ότι πολλά από αυτά ισχύουν ακόμη και σήμερα. Έχει λυθεί κάτι από όλα αυτά. Έχει λυθεί στι άλλε μεταφορέ. Έχει λυθεί στου άλλου τομεί που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Αυτό το ακριβό, χρυσοπληρωμένο από όλου εμά κράτο. Τα αντιμετωπίζει με την σοβαρότητα που πρέπει. Ε, ανέφερε εδώ κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Με κορυφαία κορυφαί τη φράση που είπε ότι χιλιάδες παραβάσεις ψάχνουν να βρούμε τι ήταν σωστό μέσα σε όλο αυτό που συνέβαινε. Και υπήρχαν και προειδοποιήσεις. Είχαν τα χαρτιά, είχαν αποσταλεί τα χαρτιά και από τα σωματεία και από άλλους φορείς. Είχαν όλα τα κουδούνια ηχούσαν ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί και Χάσαν του ανθρώπου του όλοι αυτοί. Και είμαι περίεργο πραγματικά όταν την άκουγαν οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία κυρίω, την κυρία Καριστιανού, μέσα στη Βουλή, να λέει όλα αυτά, πώ μπορεί να νιώθανε και πώ θα πάνε μετά να συγκαλύψουνε, γιατί γι' αυτό βρίσκονται εκεί, για να συγκαλύψουνε. Και πώ θα βγούνε μετά, πώ θα κοιταχθούν στον καθρέφτη, γιατί του ψηφοφόρου δεν έχω καμία ελπίδα. Οι ίδιοι ψήφισαν τον καραμαλί. Δεν υπάρχει καμία απολύτω διαφορά. Απλά αν υπάρχει κάτι εσωτερικό όταν περνάνε από κανένα καθρέφτη, πώ μπορεί να νιώθουν. Στάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού Μας πάρει στις διαφημίσεις. Μετά ο Γιώργος Πιέρος στο μαγκαζίνο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι, με την εννοφένεια μόνο. Εγώ, εγώ είμαι. Μπράβο. Ήδια. Ναι. Εντελώς. Εντελώς. σε παρακαλώ. Αριστερή όντας. Όντες. Είναι δυνατόν να χλεβάζετε τον αγώνα των φοιτητών και όλη αυτή την ιστορία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, βάζοντας τη λουκά να επιβραβεύει τα κρατικά. Αυτό καταλάβατε. Το είναι σάτυρα. Αυτό καταλάβατε. Αυτό κατά Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο ελληνικό κεφάλαιο και γιατί τη Ελλάδο όλη από όλα τα χρόνια και από του αρχαίου. Ποιο. Ο Αδρέα Παπανδρέου. Αποστολέ. Δεν βλέπω. Ότι όλοι οι επαγγελματίε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Αδρέα Παπανδρέου, την μακρινή δεκαετία του 80 σε σύγκριση με σήμερα, 40 χρόνια πίσω, <σχυριακά> έκανε υπουργικά συμβούλια στον Αστέρα τη Βουλιαγμένη. Και... Άρα το κάνουμε α... όπω ο Παπανδρέου. <σχυριακά> το κάνουμε όπω ο Παπανδρέου. Δεν βλέπω με τι κοινόταν εκείνη την εποχή. εποχή. Ήμουνα 10 χρονών, Απόστολε. Μεγάλο ίδιο μαλακό Έλα. Έλαγια. Το επίδομα αυξάνεται από 2.000 σε 2.400 ευρώ για το πρώτο παιδί... Ήτανόμαστε. Εσύ κυρία Ζαχαράκη, το τελευταίο παιδί, εγώ γεννήθηκε το 2004. Έκανα παιδιά γιατί είχα λεφτά, δεν είχα ανασφάλεια, έβγαζα, δηλαδή το μέλλον μου ήταν α πούμε Το να δώσει τρία χιλιάρικα σε ένα ζευγάρι δεν λέει Πού ζει, χιλιάρικα και τέσσερα και πέντε τα έξοδα ενό παιδιού. Πού ζει, μου, σε <ΣΣ> Με έχω πάρει 40 φορέ και απαντάω στραπέ στο τρένο. Άκου τώρα γρήγορα, κουά, Τι κάνει, καλά ή καλά ή καλά. Όχι, δεν μπαίνω, περίμενε. Λοιπόν, άκου τώρα δύο πληροφορίε, ένα έτοιμα. Τη Δευτέρα που έρχεται 29 του μήνα, κάνει η πρεσβεία τη Κούβα στο άγαλμα του Χωσέ Μαρτί. Στη Μιχαλακοπούλου, Ήξεστεί, έχουμε και του Χωσέ Μαρτί. Yeah. Να για να μην τα απέξω Μην με ο είμαι πάλι τώρα πριν πως το τούνελ 27 του μήνα Παλευτίνη συγκεντρώσεις όλοι okay. θα το πείτε σαββατούλο κι εγώ Σε Στα παιδάκια αυτά που στείνονται στο Αγιάζη, στη βροχή, στον ήλιο, για να πάρουν ένα βλέμμα του καθελάκι μια γκριμάτσα του πολλάκι και όλα αυτά. Και αν είσαι μεγαλό καλλιτέχνη, πρώτα θα τα βάλει με του μεγαλοδημοσιογράφου και με αυτού που κάθονται στο καναπέ του και βγάζουν αυτού του τίτλου, του περίεργου, σούπερ, πώ τα λένε. Και μετά τα βάζει με αυτά τα παιδάκια. Αν θα είσαι καλλιτέχνη. Υπο... Μεγάλο καλλιτέχνη. Υπονοώντα yeah. ότι ο Νταλάρα δεν είναι. Όχι και βέβαια είναι. Yeah. Αλλά αν είσαι μεγαλό καλλιτέχνη, βάλει πρώτα με αυτού. Δεν μιλάμε τώρα. Για ένα καλλιτεχνάκι. Αυτό που κάνετε είναι μια γελιότητα. Νομίζω ότι μέσα σα το καταλαβαίνετε όλοι. Θα θέλατε να είσαστε κάπου αλλού με άλλε συνθήκε δουλειά που να μην σα χρησιμοποιούν σαν κοτόπουλα που να βγαίνετε έξω και να κυνηγάτε του επώνυμου. Μάλιστα. Δηλαδή δεν θα με ενδιαφέρει η άποψη του Οικονομόπουλου και νομίζω δεν θα ενδιαφέρει κανέναν. Αλλά επειδή δεν τον ταλάραγα, καθόμαστε λίγο και τον ακούμε. Ε, πε κάτι σωστό, εντάξει. Αφού γίνεσαι που σε θέμα, γίνε και για το σωστό λόγο. Όχι, ήταν λάθο λόγο. Δεν ήταν λάθο λόγο, αλλά ήταν μισό λόγο. Πρέπει να ξεκινήσει από πιο πάνω. και να φτάσει και στα πιο κάτω Δηλαδή σημαίνει Αλλά... στα πρόσωπα ή στην ουσία που θίγει κάποιος Σε όλα Το ότι την είπε σε κάτι πιτσιρικάδες ναι που μπορεί να νιώσουν ότι αδικίθηκαν εκείνη την ώρα ή τα θέματα που έθιξε και τις αξίες που έθιξε Δεν τις έθιξε με σωστά Αν θε να θίγει, θα θίγει μόνο με σωστό τρόπο για να είναι ο Κέκκι Σιριζέη. Ναι, ναι, ναι, ω Πολύ. Σωστό, σωστό. Μια πολιτική ορθότητα και εκεί δεν κατάλαβα. Ο καθένα θέλει την άποψή του όπω τη νομίζει, όπω την εκφράζει μόνο του. Όχι. Όπω τη θέλει πολιτική ορθότητα. Σωστό. Να σου πω κάτι. Εγώ είπα την άποψή μου και ποια είμαι εγώ. Απλά θέλω να σου πω ότι έγινε θέμα για λάθο τρόπο. Θα μπορούσε να την πει, πούμε, και στου πιο μεγάλου και να φτάσει και στου πιο μικρού που ξέρουν ότι τα λιάζουν. Όλα καλά. Δεν περίμενα συνεννόηση. Όλα καλά.